Ελλάδα δεν θα μπορέσει εύκολα να ξεπεράσει την κρίση Εγώ σας λέω σήμερα ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει εύκολα να ξεπεράσει την κρίση Το πήγε στου βουλευτέ από κάτω και στα στελέχη, στου παρατρεχάμενου γενικώ, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι έχουμε βγει από την κρίση. Να το πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο είχε δηλώσει κάτι αντίστοιχο πριν 10 μέρε. Γενικώ να το πήγε στα ξένα μέσα ενημέρωση που τον στηρίζουν και στου όμιλου και στη Μέρκελ. Ότι η Ελλάδα δεν θα βγει από την κρίση. Δεν το είπε έτσι. Το ακριβώ αντίθετο είπε, αλλά εμείς το φτιάξαμε για του γνωστού λόγου να έρθει κοντά στην κοντά. Όχι ακριβώ πάνω, κοντά στην αλήθεια. Μια που είπαμε Ευρώπη. Έχετε μάθει τι συζ Και στο Πόρτο, και στην Γαλλικία, και στην Πράγα, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βόρεια Ευρώπη, παντού, όλοι έχουν τα μάτια τους στραμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η Ευρώπη μιλά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για λίγο, Τι ζητάω εγώ, ένας ιδρέος. <μυστικό> Όλη η Ευρώπη μιλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε πάει στην Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ευρώπη ω γνωστό, οπότε ήρθε φρέσκο χθε. Είχε πάει τι ο στο αλέξη. Είχε πάει. Στη Γαλλικία, πάνω από την Πορτογαλία είναι εκεί στο Σαντιάγκοντεκο Ποστέλα πρωτεύουσα, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Αλλά μας ήρθαν τα μηνύματα μέσω της μουσικής και καταλάβαμε ότι όντως στην Ευρώπη όλοι περιμένουν και κυρίως μιλούν για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Πανιέρα συγκομπανιέρους. Όλη η Ευρώπη μιλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Του το έχω πει τόσε το λοιπόν σύριζα τόσ... τις, γης, τις Síriza. ελληνικά, ψήριζα Το νέο τραγούδι έτσι όπως διαμορφώθηκε γιατί παντού στην Ευρώπη λένε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ με το δικό τους τρόπο, και ιδίωμα και διάλεκτο, και προφορά και γλώσσα στο κάτω-κάτω. Αυτά τα πολύ ωραία. Θα πάμε κάτι σε πιο. θα περάσουμε. Θα ανέβουμε επίπεδο, θα ανέβουμε επίπεδο από τον Αλέξη πάμε στο Βενιζέλο και μόνο η αλλαγή αυτή ε, είναι άλλη κατάσταση, διαμορφώνει άλλε προποθέσει. ανεβαίνει το επίπεδο να το πούμε απλά, δεν το λέμε εμείς βέβαια, το λέει ο Βενιζέλος ο οποίος κάνει προσπάθειες να ανεβάσει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου σε αυτόν τον τόπο αλλά δεν καταλαβαίνουν μια αστοιχοί ότι οι υπόλοιποι Τι ζητάω εγώ ένας ιδρέος μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται εκ των πραγμάτων με έναν πολύ αρνητικό τρόπο αλλά αφήστε η ποιήση δεν έρχεται αρνητική, ιδίω η μεγάλη ποιήση το είπατε όμως καμιά φορά επιχειρώ να τροφοδοτήσω τον δημόσιο διάλογο με μερικές αναφορές πολιτιστικές λογοτεχνικές, πνευματικές γιατί είναι πολύ στίρος και ξύλινος ο λόγος που διατυπώνεται τι, <Τι> ζητάω εγώ Ένας ιδραίος με τα σκατά. Διότι <συσβελίες> αν βρεθούμε σε αμηχανία, αν βρεθούμε σε δίλημα, αν βρεθούμε σε διέξοδο, ξέρουμε το δρόμο. Θα πλευτούμε σε λόγο. Με κάθε πρόσφορο τρόπο. Άλλοι εμεί θα κληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Γιάννη Δραγασάκη είναι ο τελευταίο. Ο πρώτο είναι ο Ιδρέο, ο Βανιζέλο, που θέλει να ανεβάσει το πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν ανεβαίνει. Και οπότε έχει χρησιμοποιήσει κλισέ ή τσιτάτα από ποιητέ, δεν έχει γίνει κατανοητό. Έχει και αυτό το δράμα του. Ο τελευταίο είναι ο Δραγασάκη, ο οποίο το είπε χθε, έχει γίνει γνωστό ότι θα κάνουν τα πάντα. Αλλά αν δεν πετύχουν αυτά τα πάντα, θα απευθυνθεί εμά του λαού να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, μπα και δώσουμε μια κατεύθυνση, διαλέξουμε πια από τι δύο συνιστώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Τη βασική, τη ουλαφαζάνη, είναι η σωστή, γιατί κάπω έτσι θα τεθεί το δίλημα. Ε, έχει, δεθεί, έχει δοθεί. Έχει δεθεί. Το πλεώνασμα δίδεται αυτέ τι μέρε, γίνονται μάλλον οι αιτήσει για να δοθεί. Υπάρχει μια κοσμοσυρώπη. Σήμερα το πρωί, το success story συμπληρώθηκε με άπειρε εικόνε ανθρώπων με άπειρα χέρια να υψώνονται ψηλά για να πάρουν ένα λάχανο, ένα μαρούλι και ό,τι έδωσαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μέσα στο πλαίσιο τη διαμαρτυρία του. Ε, αυτή ήταν βιαστική γιατί σε λίγε μέρε έρχεται το αντίδωρο όπω λέει ο διακυμάτο. Η ΕΣΑ τώρα πεφάσει και έβγαλε το πλεόνασμα. Δεν το έβγαλε τον οκτώβλη και τον δούμε γύρω σα και το, το βγάλε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού πιστοποιήθηκε το πλέον, τότε ένα, αυτή είναι μια παρατήρηση. Η δεύτερη παράτηση. Και είναι παράτι μέχρι τώρα, 4 χρόνια, βλέπω εδώ και τον κόσμο να φωνάζει και σε εσά ότι συνδιαίνε, κόβουν, κόβουν, κόβουν έλεγχο, γιατί φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Είναι πρώτη φορά, εγώ το σιλό, ποδημητά δίδωρο, δεσόλιο, είναι πρώτη φορά. Είναι dioses à la porta, ciclo, e la porta solo está como meio aberta. Είναι πρώτη φορά, εγώ το σιλό, ποδημητά δίδωρο, δεσόλιο, είναι πρώτη φορά. Διούσιν Κάτω η la resta. και ακόμα παλεύω. Και ο Βύρον είναι αυτό ο Πολίδωρα, αρχηγό και αυτό κόμματο. έχει τα παραπονάτα από το ΠΟΜΟΕ, όπω και άλλοι πάρα πολύ. Ο Γεράσιμο Ζιακουμάτο μίλησε για το αντίδωρο που δίνει η κυβέρνηση Σαμαρά. Και όλοι ξέρουμε ότι με το αντίδωρο μπορεί να μην χορτένει, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό, πόσο είναι, για τρει πόντου σε μήκο, ύψο κτλ. Όμω είναι ευλογημένο από το Θεό. Κάπω έτσι είναι και το μέρισμα που δίνει, θα δώσει σύντομα. Ο Σαμαράς, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους, γενικώ έχει δοθεί και θα γίνουν όλοι αυτοί προεκλογικά σπότα από μόνοι τους, ευχαριστημένοι όσο πλησιάζουν εκλογές θα τα δούμε, ευχαριστημένοι άνθρωποι, δεν είναι αναξιοπαθούντες, οι οποίοι θα έχουν λάβει μόλις το μέρισμα και θα τρέχουν να ψηφίσουν Σαμαρά, αυτό θα είναι το συμπέρασμα των καναλιών και των αναλυτών είναι από τα προσεχώς θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη μια που γύρισε ο Ευρωπαίος και είναι φρέσκο, τι ακριβώς διαπίστωσε και ποια Ευρώπη θέλουμε Φίλες και φίλοι συντρόφισες και σύντροφοι θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξία, μήνυμα νίκης των γερμανικών συμφερόντων και των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. <Και νουραστά μου> Genos rasta genos rasta chcę Yali go. Solo la tinche que tych to noima que tinenia protomagias. El gran circo místico la Πολύ αυτό. Βεβαίω έχουμε χάσει το νόημα της Πρωτομαγιάς. Καλά που είναι ο αμέσως μετά τον Μπάγκαλο, ο οποίο λέει τα καλύτερα για το Πασόκ, τα καλύτερα για το Πασόκ, θα ψάξουμε να βρούμε το νόημα της Πρωτομαγιάς που την γιορτάζουμε αύριο. Mali, żeby pójść ale się zafranisz, to w baso anécdota. to w diamarki, Όλο είναι ανέκδοτο Ότι θα εξαφανιστεί το Πασόκ Θα χάσουμε το Πασόκ με το οποίο μεγαλώσαμε Εμείς οι γενιές τη αλλαγή Και οι λίγο μεγαλύτεροι Θα συνηθίσουμε όμως και θα ζήσουμε Γιατί έχουμε δει διάφορα Το, το τελευταίο καιρό κύριος Αύριο είναι Πρωτομαγιά Πρέπει να το βρούμε το νόημα Και γι' αυτό απευθυνόμαστε στον ειδικό Θέλω να θυμίσω γιατί έχουμε χάσει Το νόημα και την έννοια της πρωτομαγιά. Έχουμε χάσει το νόημα και την έννοια της ε, Πρωτομαγιάς. Κάποιοι θυσίασαν ποταμί αίματος για τους αγώνες. Κάποιοι θυσίασαν ποταμί αίματος για τους αγώνες. Διαλέξαμε τον καλύτερο. Έχει διατελέσει και υπουργό. θυμόσαστε, υπουργός εργασίας, στην κυβέρνηση καραμαλή. Που να τα θυμόμαστε, έχουν περάσει πολλά από τότε. Όμω είναι ειδικό ο άνθρωπο να μιλήσει και για την Πρωτομαγιά. Είναι και ένα λαϊκό βουλευτή. Εκλέγεται συνεχώ στη Β' Αθήνα. Υπερασπίζει τα συμφέροντα των λαϊκών γειτονιών. Φαίνεται αυτό από τα μνημόνια που έχει ψηφίσει, από τα μεσοπρόθεσμα και όλα τα υπόλοιπα. Όταν ήταν υπουργό τότε, υπουργό εργασία και μιλούσε με τον ίδιο τρόπο όπω και τώρα, δεν έχει κάνει καμία απολύτω. Πρόδο και δεν χρειάζεται γιατί γεννήθηκε με πρόοδο, μάλλον πρώτα η πρόδο και, και μετά ο διακούμάτο, τότε είχε ενταμώσει ένα παράθυρο με τη Γιάννα Κανέλη και τον είχε ρωτήσει η Ιάννα Κανέλη, τι έκανε κι αυτή, ε, να τη δώσει ο διακούμάτων στον ορισμό τη εργασία και είχε πει τότε ο διακούμάτο. Η εργασία είναι ότι όπω πολύ μα αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο. Η εργασία είναι ότι όπω πολύ μα αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο. Η απασχόληση. Η απασχόληση είναι ότι απασχολούμε. Η, η χώρα μας δεν έχει ε, ε, ε, εργασία. είναι εργασία είναι και η εργασία. Οργα, εργασίες, ορισμό της εργασία θέλω. Και ο εφοπλιστής μπορεί να κάνει εργασία. Μιου. Όλοι κάνουν εργασία και στο κάνει εργασία. Μιου. Η απασχόληση είναι το ζητούμενο. Τον άφηνε, τον άφηνε να λέει τα δικά του. Κάποια στιγμή επιμένει, ξαναρωτάει ο ορισμό, Άστον, μια χαρά τα λέει. Δεν άκουσε τι είπε για εφοπλιστές για να δουλεύουμε τον κόσμο, για απασχόληση. Ήτανε, εμεί τον διαλέγουμε, εμεί τον ψηφίζουμε, στη Β' Αθήνα, είναι δικό μα, είναι ο γεράσιμο για κομμάτου που όλοι αγαπήσαμε. Ήτανε ένα μήνυμα φιέρωμα για την Πρωτομαγιά που γιορτάζουμε αύριο, επειδή δεν θα είμαστε εδώ live λόγω τη ημέρα. Οπότε είπαμε να το κάνουμε σήμερα και κλείνει εδώ ο εορτασμό, ξαναγυρίζουμε στην Ευρώπη. Τι Ευρώπη, φίλε και φίλοι! η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που αραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Κομπανιέρα σιν κομπανιέρους. Εαόρα ντου πόβου, εαόρα του ισκέρδα, É e a hora του alternativa galega, é e a ώρα de Συρία, é a ώρα de povo europeia. Είμαι και ο σχολικά μορφωμένος, Είμαι ο Δημοτικού αλλά και τις φτώχειας, τις ανεργίας, τις κοινωνική περιθωριοποίησης. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Αυτή δυστυχώς, δυστυχώς με κεφαλαία, είναι η Ευρώπη όχι που οραματιστήκαμε, αλλά αυτή είναι η Ευρώπη. Αλλάζει ένα τεράστιο θέμα. Λέμε δεν αλλάζει, αρκετοί πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει. Εμείς λέμε δεν αλλάζει και εκεί... Και από εκεί ξεκινούν όλα. Το μέλλον βεβαίω, το άμεσο, θα αποδείξει πάρα πολλά. Αλλά δεν θα έχει καμία σημασία ποιο έχει δίκιο. Όπω δεν έχει καμία σημασία ποιο έχει δίκιο, διότι προχωράμε κανονικά, ο καθένα στο δρόμο του. Και πάμε προ τι ευρωεκλογέ 25 Μαου. Και εκεί πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση. Όχι τη τάξεω, αυτή έχει αποκατασταθεί. Μια αποκατάσταση στι ζυγαριέ. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στι 25 Μαου, το οποίο θα αναγκάσει όλου να πάνε. Και ζητάω εγώ ένα ιδραίο με τα σκατά. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στι 25 Μαου, το οποίο θα αναγκάσει όλου να πάνε στα κοιλά του. αυτό. <delicious mute noise> <you're writing> <sharcastic> <auto> <Einstein> Η διατύπωση αυτή. Δευκολύνη πολύ το Βενιζέλο. Καταλαβαίνετε για ποιου λόγου. μεταφορικά το χρησιμοποιεί ο άνθρωπο, αλλά όμω είχε το κυριοκτικό στο μυαλό. Του. Ο Βενιζέλο θέλει να γίνουν εκλογέ επειδή πολλά ακούγονται, γράφονται, είναι και λίγο βουβίωσφαιρα. Δεν λέμε και τι αλήθεια τη δημοσκοποίηση, μα γυρεύονται και λίγο, λίγο οι δημοσκοποίησει, οπότε υπάρχει ένα, μια φλού κατάσταση. Οπότε με τι εκλογέ που θα στηθούν οι κάλπεσ και στι 18 αλλά κύριο στι 25 θα έχουμε καταλάβει όλοι τι γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στι 25 Μαου, το οποίο θα αναγκάσει όλου να πάνε στα κειλά του. Είναι τα βάσανα τα είναι πολλά τεστικά. Έ κάθε μέρα τη και με τα λόγα τα πράτε Μα μα εκλαμβάνουν ω ηλικίε. Και τα νευρά και κάθε μία. Δηλαδή ζύφοσε. Πάντα οιμένε σημαντικέ θα πληρώνει. Την ηγεσία του πασώτα, τον κύριο Σαμαρά να την τον κύριο Τσίπρα Στο Γιώργο πανδέου. Στο Γιώργο γιό Στο Γιώργο να την να την το οποίο θα αναγκάσει όλου να πάνε στα κοιλά του. Δε... Είναι μια είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μια κόλαση στο βασαριστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Δοξάστε μα. Η Μοδέστρα. Είναι ο τίτλο του τραγουδιού που μόλι ακούσαμε το Γιώργο Παπανδρέο πώ να την κοντίνει. Δεν μα έβγαινε σε αρσενικό. Ο Βλαχοπούλου τα έλεγε. Στα θηλικά τους, εδώ είναι η κάθε μέρα, τελευταία μέρα του Απριλίου, πάει και αυτός ο μήνα. 2-11-208-200, θέλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αποστόλη, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papaki και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και νό, no, το μηνυμάτου και αποστολή στο 54 100. αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τη σταθερότητα, το σταθερό έδαφος Το οποίο χτίζουμε και έχει διαμορφώσει ο Αντώνης Αμαρά, ο Πρωθυπουργό, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Είναι αυτά που είπα ασφαλώ φιλόδοξα. Όσο φιλόδοξοι είμαστε εμεί, και υποχρεούμαστε να είμαστε εμεί οι Έλληνε. Είναι αισιόδοξα όσο δικαιολογούν οι δυνατότητε που έχει η χώρα μα και οι σοβαρότατε ενδείξει που υπάρχουν για ακόμα μεγαλύτερε δυνατότητε που σύντομα θα αποκαλυφθούν. Φέβαια. Και πάνω απ' όλα είναι ρεαλιστικά αυτά που λέμε. Γιατί η νέα Ελλάδα που σήμερα χτίζουμε Πατά σε θεμέλια αστέρια Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι Προχωρά σε βήματα σταθερά για ένα δημιουργικό μέλλον που αξίζουν όλοι οι Έλληνες Το δοκάρι Για λίγο. baileras cinco baileros el gran ciclo místico le rompan visitao egó enasidreos me tas θα μπορέσει εύκολα να ξεπεράσει την κρίση. Το θέα μας είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στις 25 Μαΐου το οποίο θα αναγκάσει όλους να πάνε στα κιλά τους Αν γίνει αυτό θα σπάσει η ζυγαριά του Πασόκ προς τα κάτω όμως κάτω από το μηδέν δεν θα αντέξει Ο πάγκαλο τα λέει, δεν τα λέμε εμεί. Νομίζω τα λέμε κι εμεί. Σήμερα το πρωί μοίρασαν σε συγκεκριμένε λαϊκέ παραγωγή τρόφιμα. Τι εικόνε, αν δεν τι έχετε δει, θα τι δείτε το βράδυ. Είναι αυτέ που φαντάζεστε. Ε, το success story, εικόνε αθλειότητα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, που κανεί πριν 2-3 χρόνια δεν περίμενε ότι θα φτάναμε εκεί. Ε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι εκεί σε μία από αυτέ τι λαϊκές στον Κολονό πήγαν στελέχη και. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μοιράσουν προεκλογικό υλικό. Πολυλογικό αυτέ τι μέρε, παντού συναντά οπαδού υποψηφίων, κομματικά μέλη, να μοιράζουν το προεκλογικό υλικό. Μοίραζαν τη Δούρου και του Γαβρίλη Σακελαρίδη όταν δέχτηκαν επίθεση όχι από παραγωγού λαϊκών αγορών, από χρυσαυγήτε. Συνέβη πριν δύο ώρε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ και τη ζωντανή σύνδεση, μάλλον όπω το παρακολουθήσαμε στην εκπομπή τη Υπόψη τη Απανίδου πριν μια ώρα. Ο άνθρωπο ο οποίο επιτέθηκε, όπω λένε όλοι οι παραγωγοί, στου ανθρώπου που μοίραζαν προεκλογικό υλικό, δεν ήταν παραγωγό όπω ισχυρίστηκε, δεν τον έχουν ξαναδεί και το λένε όλοι επίσημα αυτό σε λαϊκές αγορέ και ο κύριο Φωτιαδάκη που δέχτηκε την επίθεση θα μα πει ποιο ήταν αυτό που τον χτύπησε. Κύριε Φωτιαδάκη. Ήταν τρει με τέσσερι χρυσαυγήτε καθαρά και εμεί ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε και στου επαγγελματίε αλλά και παραγωγού. Και ταυτόχρονα μοιράσουμε και υλικό για την κυρία Τούρ και τον κύριο Σάκελα Από εκεί και μετά, αυτοί οι τρει και τέσσερι, οι οποίοι είναι εξαφανισμένοι αυτή τη στιγμή, εξαφανιστήκαν αμέσω. Μα χτυπήσανε και δεν χτυπήσανε μόνο εμένα, χτυπήσανε και μία υποψήφια γυναίκα. Σα παρακαλώ, γυναίκα χτυπήσανε και εξαφανιστήκαν. Χρυσαυγήτα καθαρά. Η, η παραγωγή και οι επαγγελματίε είναι στο πλευρό μα. Και είναι, είμαστε και εμείς στο πλευρό του. Κυρία Τσαπανιδού, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με το συμβάν. Εμείς κάναμε μια πανέμορφη εκδήλωση σήμερα. Μοιράσαμε 60-70 τόνους πράγματα, όμορφα στον κόσμο, με ευλάβεια, με σεβασμό. Ο κόσμος τα δέχτηκε, πιστεύουμε ότι το 90% έμεινε ικανοποιημένο. Και δεν έχουμε καμία σχέση με το συμβάν. Το καταδικάζουμε. Οι παραγωγοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έγινε σήμερα. Ένας παραγωγός, ακούσατε τι ακριβώς συνέβη, καθαρά χρυσαυγίτες όπως σε άλλη γωνιά της Αττικής το βράδυ στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία ανεξαρτησία, υπάρχει εκεί το προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ, το βανδάλισαν χρυσαυγίτες γιατί τα σύμβολα πάνω ήταν χρυσαυγίτικα, φασιστικά, έχει βγει και σχετική ανακοίνωση εκεί των κομματικών οργανώσεων, Μα την έχουν στείλει, λέει περίπου αυτό που... Περιμένει κανείς. κάθε βράδυ συμβαίνουν σε διάφορε γειτονιέ μικρογεγονότα. Αν μπορούμε να τα πούμε μικρογεγονότα, με βανδαλισμού. Αυτό που αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση είναι ότι η συγκεκριμένη πλατεία, η πλατεία Ανεξαρτησία στην Λιούπολη, έχουν γύρω-γύρω όλα τα κόμματα, συνδυασμοί περίπτερα, αλλά μόνο το συγκεκριμένο βανδαλίστηκε από του Χρυσαυγίτε. Τα υπόλοιπα δεν αγγίχθηκαν. Τώρα, τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά, λαό. Έλα αποστολή. Έλα μαρή. Δεν βουλευτή είπε ο Άρη. Ποιο Άρη. Ο αρχηγός Ποιο... των Ατάκτων. για βιβλία πράγματα. Είπε ότι είναι αριστερό, ότι πολύ νομίζω. Α, ο Άρης. Αριστερός. Βαθιά μέσα ένα αριστερό. Στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, χρησιμοποιώ τον μαρξισμό ω εργαλείο ανάλυση. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και αριστερό κατά πάθο. Καλά, είναι και λογικό. Και μόνο η παρέα που έχει κάνει με τον Καραμαλή. Α. Το Είσαι βαθιά πλέον. μέσα αριστερό. Σκέψτε ότι ο Καραμαλή ήταν κατά βάση ανεξουσιαστή. Βεβαίω. Είχε αριστερή νοοτροπία, τα έχει πει. Θα σα πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση ανεξουσιαστικό τύπο. Βεβαίω. Δεν θα ήταν ο Κάτι δεν θα έχει πάρει από τον μεγάλο ηγέτη. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει μάθει το, ο Καραμαλή τα τελευταία χρόνια τα παηδάκια να τρώει ο Έχει φτάσει αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να περιμένει πια. Βεβαίω. Βέβαια τώρα που το ξανασκέφτομαι για τον Άρη Έτσι πως τον βλέπεις Λες να ένας παλιός κνίτης Αυτό λες Ναι, ναι. γιατί μια η δήλωση αυτή για, το, για την αριστεροσύνη Κολλάσμασε και τη δήλωση για την αισθητική Ε, μονόδρομος, αναγκαστικά ναι. αριστερός Κνήτη, κνίτης βέβαια, βέβαια. Κνίτης, κνίτης, βέβαια Τη μόνη διαφορά που έχει ο Άρης με τους κνίτες ναι. Είναι ότι ο Άρης δεν έχει τρίχα στη μασχάλη Καλημέρα, Αποστολή. Γεια σου. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, Αποστολή μου, είναι ότι αφού υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα και αυτή τη στιγμή υποστηρίξανε το τον Γιωργά και τον Παπανδρέου Ε, όχι η Νέα Δημοκρατία θα πάει 30%. 60 να πάει καλά, αυτό αξίζει. 60. 60 μαζί με τον Πασόκ. Άλλο που θέλω να πω, ότι δεν πρόκειται αυτά τα δύο κόμματα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, μετά από όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που τα υποστηρίζουν ακόμα. Καλά, μου και εσύ τώρα. Αναθαρή που 5 πέντε χαγόλοι στη χαμένη Πασόκη έξω από τον Ιανό μην ήταν και από μέσα φωνάξανε ζήτω από από σημαίνει ότι είναι έτσι yeah. σημαίνει ότι το κάνουν από μόνοι του κοινοπαδοί oh. τι μεροκάμα το δίνει ο Γιώργος Το έχω ακούσει καλοπληρώνει ο Γιώργος είναι μεγάλος καλοπληρωτής Παρακαλώ, τον κύριο Απασόλη θα ήθελα να μιλήσω. Εγώ. Έχω μια πορεία. Είμαι μια, μια γιαγιά 80 χρονών. Γεια σα γιαγιά. Θέλω, έχω μια πορεία. Τα παραμάχια που βάλαγανε για το, τον Ελίθιο, τον Παπανδρέο. Μην λέτε έτσι, δεν είναι σωστό. Τι Ελίθιο τα βάλαγανε. Κάτι Πασόκι, τι Ελίθιο. Η, η γνωστή Ελίθιο ή Πασόκι. Η Λίθιο Πασόκι. Που παρεξηγήθηκαν α, που είδαν τον Τζολιά απ' έξω. Α, γιατί α, θεώρησε α, ότι ο Τζολιά ξεφτιλίζει τον Γιώργο και ξεφτιλίζει και του ίδιου. Το ότι α, πήγαν α, εκεί α, δεν εξεφτύλαι από μόνο του. Μάλιστα. Πώς το λέει. Έλα. Ρε, να σας δομπάρει το πιπίνι η τέτοια ή πώς τη λένε ρε η σαράφουγλου. Ε όχι και πιπίνι, αν το μάτι της. Έχουμε δει πιπίνια και πιπίνια. Με τέτοιο κρεμασμένο μάτι και πιπίνι να είναι πιπίνι δεν το λες. Το πιο ψευτοπι... ψευτοπιπίνι. Κάκος είτε το λες. <Τι> Εσύ που μιλάς με τον γιορείο και τον εβλέπει θέλει του από πού προμηθεύω τη δική του. Αυτή δεν θα πέθουν από τον μα... Καλό πράγμα. Κάτω από την καλαμάτα. Κέρει τι λέγανε, του έχει τι λέει ο Μαρινάκη ότι έχω δίμαζο στην Πυραιά, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκεί. Το πρωτοδέχο και το λέει. Και δεν μπορώ να το πάρει να πανίξω. Θα κάνει εκεί, θα κάνει τάλο στο Μηριά, θα κάνει αυτό και θα βάλει και από την τσέπη του έτσι έλεγε στο κοπάκι. Αυτή ήταν η επίλυση με το ολυμπιακό, έχει πουλήσει ακόμα και τα δοκάρια. Και στα 160 εκατομμύρια ολυμπιακό. Έτσι θα κάνει το μυαλά, αρέ τα όρια. Και η χρυσή α βγήκε κατεβάσει που στον Πειραιά ή δεν χρειάζεται. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον από όλη αυτή τη φιέστα Το εξαι... πιο ωραίο φρούτο είναι το πεπόνι. Hello, μπατσιγκουρούνια δολοφόνη. <laughs> το πιο ενδιαφέρον λοιπόν από όλη αυτή τη φιέστα εχθέ, το βιβλίο, το γιοργάκι και το φωτάκι. Ήταν ο Τσελιά. Mm -hmm. Αλλά γέλασα πάρα πολύ με αυτή την ξινομούρα. Γιατί είχε ξίνησε τα μούτρα τη αυτή η Δεν ξίνησε τα μούτρα τη καλέ, Αυτό ήταν το καλό πρόσωπο. Α, έτσι, αυτό ήταν. Ναι, έτσι είναι. Ναι, κα... Δεν έχει δει πω είναι κανονικά. Όχι, αγόρι μου δεν Όχι. παρακολουθώ εγώ. Αυτό να καταλάβει για τη Σαράφαγλου ήταν ένα ελαφρό μηδίαμα. Ah, Κατάλαβα τώρα, όπω είναι το υπόλοιπο. Να σου πω κάτι, τον ίδιο πλαστικό έχουμε με την όλγα. Καλλα δεν είναι τραβηγμένη αυτή. Α, ah, δεν είναι. Ah. Άμα ήταν αυτό αποτέλεσμα τραβήγματο είναι αποτυχημένο ο χειρού. Γιατί της Όλγας Γιατί της... άμα δει το μάτι που είχε κρεμάσει και φτάσει μάγουλο, δεν το λέει καλό τράβημα. Συγνώμη τη. Όλγας... Είναι τώρα που χρειάζεται σε Τώρα το χρειάζεται. Τη όλγα, ο πλαστικό είναι καλύτερο, δηλαδή δεν κατάλληλα. Α πούμε η όλγα που έχει καλύτερο πλαστικό του. Yeah. Η όλγα δεν είναι. Ξινή. Η όλγα έχει ξυνήλα λόγω ενχείρηση. Δηλαδή είναι ξυπισμένη εγχείρηση. Ξηνισμένο, look. Δεν το κάνει, Επίτηδε είναι γλυκιά, Και ζητάω εγώ ένα ιδραίο με τα σκατά. Εγώ σα λέω σήμερα ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει εύκολα να ξεπεράσει την κρίση. Ο Αντώνη. τα λέει αυτά, ο Σαμαράς και ο Ιδρέος βέβαια, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τις γνωστές του παρομοιώσεις και τις απαντήσεις προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Υπάρχει και ο Πολίδωρας, μην το ξεχνάμε, είναι αγαπημένος εδώ της εκπομπής, βγήκε χθε το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη, είπε πολλά, εμάς μας αρέσει που είναι βιτσιόζος και έχει και κάνει και κάνει, και κάνει πείσματα. Αλλά υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, όπως παραδεί Περίπτωση του κυρίου Πρετεντέρη, με διακριτικότητα θα μιλήσω, μην θίγεστε, μην νομίζετε ότι θα είμαι κανένας έξαλλος, όπου του έχω ασκήσει εγώ αποκλεισμό. Δεν πρόκειται να βγω εγώ στον κύριο Πρετεντέρη και στο Μέγα, διότι τηρώ τον κανόνα της αμοιβαιότητας στα αισθήματα, στις εκτιμήσεις, στις απορίψεις Σε λίγο μονοβορίδης θα πηγαίνει στον Περδεντέρ. Δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει ο Πολίδωρα. Άσχημα τα πράγματα για την ενημέρωση. <γυλίξει> ναι. την πρόμορφη σόκα, την Καστοριά που στο διάλογο ήταν. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά! Μου ανεβαίνει η πίεση. Θα πάω το κεφαλικό, θα χρειαστώ μετά η απογκλειστική και πει θα μου την πληρώσει. Έχω σειρά από λογαριασμό, φταίω! Όπω αξίζει τον ηγέτη μα, τον Γιώργο Παπανδρέου! Όπω αξίζει ένα Παπανδρέου! Όλοι εμεί αναποθέτουμε τι ελπίδες μα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα σπάσω και τα στον το ράδιο και θα σου έρθω τον λογαριασμό το ράδιο! Η Καστοριά είναι περήφανη! Όχι, δεν έλεγε έτσι ακριβώ. Το έλεγε με πιο κατημιστικό ύφο. Το, το ίδιο είμαστε. <laughs> Αλλά το, η είδηση τη ημέρα είναι ότι έχει συνείδηση σπιράκι, Αυτό είναι. και ότι κοιμάται σε μαξιλάρι. Κοιμάται σε μαξιλάρι. Εγώ δεν τι το ναι. Μόνο σε μαξιλάρι δεν <laughs> έχει <laughs> Εγώ νόμιζα ότι αυτέ οι νυχτερίδε κοιμούνται ανάποδα, Κρεμασμένες από τα πόδια κάπου. Α, μπράβο, έτσι. Όλε αυτέ οι του συστήματο δεν τις είχα ότι έχουν και μαξιλάρι. Ε, Για μένα αυτό ήταν η είδηση. Ναι. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα. Εχθέ. Έδειξε κάτι στην Ελληνοφρένεια ναι. που ίσως να μην το είδανε πολύ καλά-καλά ο κόσμος. Για yeah, πες. Μίλησες μαζί, μάλλον φώναξες, τη Μαρία. Ναι Τη Σαράφουγλου Να δεις τι, τι, τρομακ... τι έχουν κάνει στα παιδιά να δουλεύουν εκεί μέσα Που μόλις γύρι... ενώ γύρισε με γέλιο Μόλις είδε Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ωραίο κοριτσάκι Το πρόσωπό του έγινε σαν γκόλος Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα Το Τα λες και ωραίο κοριτσάκι παρακαλώ πολύ και ξαναπέχνε το βράδυ αν μπορεί. Είχε όμοια ξινίλα να καταλάβεις Με την Άννα Μισέλ Μα... Δεν την ώρα; Είναι σαν να έχει περάσει και από τις δύο μπροστά ο ίδιος Γόμενος και δεν τους έκατσε. Και τους <χωρή> Έχουν αυτή την ξυνήλα Και δεν τους κάθεται ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Μα... Θα σου πω κάτι. Για άλλου έπαιρνα. Άκουγα το Σάββατο στην εκπομπή του Τσιλιμίδη τη Μαρία Δαμανάκη, αυτή την κομμουνίστρια του κόλου, ξέρει. Και σκιζότανε ρε παιδί μου για το γόνο, το καλαμαράκι. Ναι. Δεν την άκουσα βέβαια να πει τίποτα για τα χημικά τη Συρία που θα τα ρίξουν στη Μεσόγειο. Και θα αφανιστεί το γόνο στο καλαμαράκι. Την έμοιαζε αυτό. Πώ θα μαλαιώσει τον άλλον, που τρώει το γόνο. Ναι, Ότι ας... αν ο άλλο να τρώει το γόνο. Ναι, ναι. Θα Φαλυνόταν... ζωζόταν ο γόνο ξαφνικά. Θα Μόνο μπορεί να τρως, που πήγες στι Ευρώπη να σπουδάσουμε με τα δικά μα τα λεφτά, να σώσει τον τόνο και θα μα πει να μην τρώμε το γόνο. Λοιπόν, θα πα έξω να να ναούσαι σε μια ταβέρνα. Τι θα πα, τα συνηθισμένα. Σου λέει έχω γόνο. <σχε> όχι, δεν το θέλω. Είναι <σχε> πολύ μικρό. Αχ, τι κρίμα το κάνει με το γονάκι. Εγώ θέλω να τρώω γόνο. Να μην τρώτε και αρνί το Πάσχα. Τι είναι το αρνεί. Δεν π... τρώμε προβατίνα. αρνί τρώμε. Μικρό είναι, κούτσικο. Τι <σχε> νομίζει 10 κιλά, τι είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω πέστη να τρώω γόνο. Και αυτή, αφού είναι κομμουνίστρια και αφού είναι οικολόγα. Πιά καλά, η όλα αυτά. Σταμάτα θα σου κάνει μήνυση. Α ασχοληθεί πρώτα με τη γενοκτονία του λαού του Όλη τη Ευρώπη, όλου του κόσμου, και θα αφήσει το γόνο. Έχει προχωρήσει, πέσει η επιστήμη. Θα ξαναφτιάξει γόνο. Ανθρώπου δεν ξαναφτιάχνει. Ε, όχι και να φάμε επιστημονικό γόνο, δεν το δέχομαι. Ναι. Κάρε φίλε, 100 χρόνια κάνω καμάκι σε Σεράφευλου. Προσπαθεί να μου ρίξει μια ματιά, με έχει γραμμένο. Εσύ, ρε πού τη βγήκε με εκείνο ως με εκείνη την κολοπερούκα και τέτοιο καμάκι, να φίλε, πρώτη φορά έχω δει απογκόμενα. Α, ιστορία, λοιπόν. Τι ωραία υποδοχή ήταν αυτή που έκανε να τσολιάξει στο γάπ. Την αφοβέζουμε και τι σελιέ όμω τη πήρε ο μπάτσο. Ναι. Τι τη έκανε. Τη πήρε το Βενιζέλο, ξέρω εγώ. Α. Oh. Δεν ήταν αυτό oh. το ωραίο. Το ωραίο ήταν που είδα μπροστά τη Μαρία τη Αράφω. Λε φέρνουν το ωραίο. Αυτή γιατί σε κοιτούσε να ενισχύσει το στόμα. Έτσι είναι. Α, ναι, μονίμω. Όλοι λέγαμε με ξυνήλα, με έκανε μέρα. Έτσι είναι. Έτσι, Δεν ξίνησε. Okay. Είναι, είναι αυτά τα μούτρα έτσι. Τέτοια ξυνήλα, ούτε η Άννα Μισελ Ούτε η Άννα Μισελ Ούτε η Μισελ σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι έτσι Ούτε, ε, ούτε, ούτε, ούτε. η Άννα Μισελ και ούτε Μπορεί να έχει ένα, ένα υπεροπτικό να έχει κάτι Την έχει βαφτίσει η βασιλιάς Η άλλη Έλαντε. Το μόνο που την έχουν βαφτίσει τη Αράφογλου Είναι που την βαφτίσαν παρουσιάστρια Αυτό Από το πουθενά και τα δύο Το θέμα μας είναι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στις 25 Μαΐου το οποίο θα αναγκάσει όλους να πάνε στα κιλά τους. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά να θυμηθούμε και τους αγρότες κάποτε. Ο Άδωνις σε τηλεοπτική εκπομπή. Έχουμε 23,1 δις Μάλιστα. έλλειμμα. Μάλιστα. Όμως γενικής από αυτό, να συμφωνούμε ναι. και αφαιρούμε mm. και αφαιρούμε Τα χρήματα που πληρώνουμε σε τόκου, στο κοχρεολίσι απεμφανίων και τα χρήματα που δώσαμε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που τα δώσαμε χάρισμα στου γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν συμμετέχει στο μάνατζερ με τόκου. Τα, τα δώσανε δώσαν Ευρωπαίοι πολίτε. Δεν είναι δικά μα λεφτά στι τράπεζε. Δεν είναι δικά μα λεφτά. Φάνιο είναι που έχει μπει στο χρέο. Αυτά που πληρώνουμε σε χρέο δεν στο είναι δικά μα λεφτά. Εμεί δεν έχουμε δικά μα λεφτά. Έλλειμμα έχουμε και προηγουμένω. Αυτά δικά μα Έλλειμμα. μάλιστα μάλιστα. έχουμε δικά μα λεφτά. Έλλειμμα. Μάλιστα. Έλιο γι' αυτό είστε κομμουνίστα. Yeah. Γιατί δεν υπάρχει κομμουνίστρια. Δεν να κομμουνίστρια. Yeah. Είναι η δέσπονα Κουτσούμπα από την Ανταρσία. <σομίσματα> δεν υπάρχει κομμουνίστρια που να καταλαβαίνει από λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν τέτοιε συζητήσει και απόψει για τα όσα συμβαίνουν στα οικονομικά και παγκόσμια και ελληνικά πράγματα θα έχουν μόνο οι γνωστοί. Αυτοί που καταλαβαίνουν από λεφτά. Μια χαρά το είπε αυτό ο Άδωνης. Μετά έρθει κουβέντα στο παραλιακό μέτωπο και στην ανάπτυξη τη Αθήνα. Εγώ το συμφέρον του τόπου μου το κρίνω ότι πρέπει να γίνει ιδιωτικοποίηση παλαιοκούμε τόπου και ότι αν γίνει ιδιωτικοποίηση παλαιοκούμε τόπου, θα βρει ο κόσμο δουλειά, θα αλλάξει ζωή ανθρώπων και θα κερδίσει η χώρα μου λεφτά. Γι' αυτό και δεν Δε, θα κρυθείτε. Η κυρία Κουτσούμπα, δικαίω εδώ, επειδή είναι κομμουνίστρια, λέει. Εγώ δεν θέλω να γίνει ιδιωτικοποίηση του παλαιοκούμε τόπου. Θέλω να παραμείνει αυτό το αχούρι όπω είναι και αυτό το κρυβελέ. Πολύ ωραίο τρόπο σκέψη. Είναι κομμουνιστή, θέλει το αχούρι. Είμαι δεξιός, θέλω την προκοπή του λαού. Βέβαια αυτό αποδεικνύεται πως έχει προκόψει ο λαός και πως τον έχουν οδηγήσει στο λαό, κυρίως δεξί και μόνο δεξίες πολιτικές. Είτε τις εφαρμόζει το Πασόκ, είτε το Κουβέλης, είτε το Καρατζαφέρης, είτε ο Σαμαράς που είναι και γνωστός. Θα περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα γιατί σαν σήμερα έχουμε και γεγονότα. 30 Απριλίου 1945, ο κόκκινος στρατός, του οποίου το άσμα παίζει από κάτω, έχουν φτάσει στο Βερολίνο, τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σε απόσταση αναπνοής από την και πολιορκούν το Reichstag, το κτίριο του Κοινοβουλίου του Γερμανικού. Το μεσημέρι, αυτής της μέρας, ο Χίτλερ και η σύζυγος βάζουν τέλος στη ζωή τους, αυτοκτονούν και λίγο μετά ανεβαίνουν τρεις λοχίε πάνω στην οροφή του Reichstag και καρφώνουν την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο, μια εικόνα σύμβολο, εικόνα που τις τελευταίες μέρες και μήνες σε αυτόν τον τόπο γίνεται ξανά επίκαιρη, όχι μόνο σε αυτό τον τόπο και στην Ευρώπη γενικότερα. Σαν σήμερα λοιπόν συνέβη αυτό 30 Απριλίου του 1945. 5 ή έξι χρόνια πριν, κανεί δεν περίμενε ότι ο φασισμό θα είχε αυτή την κατάληξη. Ήταν πανίσχυρος παντού στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στι άλλε χώρε. Ήταν κυρίαρχη ιδεολογία. Πίστευε ο κόσμο κατά εκατομμύρια από κάτω. Διάλεγε, δεν μπορούσε να αμφισβητήσει κανεί. Όποιο αμφισβητούσε, πήγαινε στι φυλακέ εδώ στην Ελλάδα ή και αλλού. Τελικά όμω η κόκκινη σημαία έβαλε την τελική σφραγίδα σε όλη αυτή την ιστορία. Τελική, όχι, αλλά έδωσε ένα υπόδειγμα και ένα πρότυπο το 1944 ένα χρόνο πριν, σαν σήμερα πραγματοποιούνται εκλογές στην Ελλάδα στην Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα, στα βουνά πάνω το ΕΑΜ έκανε τις πρώτες εκλογές 1.800.000 ψηφοφόροι ψήφισαν εκλέχθηκαν και οι γυναίκες είναι η πρώτη φορά που εκλέγονται οι γυναίκες γιατί η αστική ιστορία τα βάζει λίγο πιο μετά όλα αυτά Και εκλέκτηκαν συνολικά 180 εθνοσύμβουλοι, ενώ το εθνικό, στο Εθνικό Συμβούλιο μετήχαν 22 βουλευτές που είχαν εκλογή και το 1936. Ωραίες στιγμές, να τα θυμόμαστε. Σας αποχαιρετούμε, αύριο θα είμαστε εδώ για την Πρωτομαγιά. Λαό και αμέσως μετά Γιάννη παπαδόπουλο. Γεια σα. Σπαγκάτο <Κατακόρυμο> και <γερετούρα> Αμέ. Λέγα, και κάνεις και σπαγκάτω, μα, σπαγκάτω, δεν είμαι σίγουρο. Ε, προσπάθησε. Αλλά κολοτούμπα δηλαδή την έχω καλύτερη από κουβέλη καρατζαφέρη του έχω στο τσεπάκι. για σκέψω τώρα από η παλούρι θα βάλει τα με το αυτό όπως σε Κι άλλο, την άλλη φορά. Να σου πω τώρα το έχω δει σε κλούβα, να προσπαθούν να τα τα ίδια όλα. Έχω καλά. δει να παραγουλιάζουν εκ τα πόδη, μπροστά στη Μπράβο για τον Παπαδρέο, καλά τους δεκάδες πίστης! Είναι καλάς πίστης! Μπράβο, ρε φίλε. ωραίος, να σου πω. Ε, δεν κάνει και κανένα γυρισματάκι, ότι πέφτει και σε κανένα γκρεμπό! κάπου στου μπαλούρδου! Το σκέφτεσαι. Πολύ. Να μιλήσω. <laughs> Μίλα, <Μιλά>, Μωρή. Η μου διέκοψε τον τωριά επειδή μιλούσε γάπη. Είναι ε. Αποστολή, εγώ, Μωρή. Θέλω να πω για αυτή τη σπηράκι. Χθε το καλύτερο. Είπε ψέματα και στη μάνα τη. Και μα το είπε. Και θέλει και να την ψηφίσουμε. Καλά, ο. είναι. Συγγνώμη, η Εί. ειλικρίνεια είναι έστω. Δεν εκτιμάται. Όχι, ο τύπο. Άλλαξε. Δείχνει ότι ο άνθρωπο μπορεί <laughs> να αλλάξει. Αλλάζει ο άνθρωπο. Σήμερα, έτσι, αύριο, αλλιώ. Γιατί όχι. Ναι, ναι. Δεν θε. Απ' πω. Δεν σα αρέσουν αυτά, δεν κατάλαβα. Ε, όχι. Γιατί Α, όχι. να πω εγώ και μου την άλλαξε τώρα την άποψη. Δεν πειράζει. <laughs> καλά. Όλη Μαρία Σπυράκι, γερά, γερά, ούτε η μάνα τη Φύση, ούτε η μάνα της Αποστολή! Έλα! Τι κάνει! Καλά εσύ! Καλά είμαι, η Ευγενία είμαι από το Μαρούσι. Καλά εσύ! Καλά και εγώ από το Μαρούσι, ο Αποστολή θα το Μαρούσι. <laughs> Να σου πω, ε, λίγο ετερεχρονισμένα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην πεδούλα με το κόκκινο κραγιόν, στη σώτη 30 φίλου. Σώτη ε, όχι και πεδούλα. Την πεδούλα. Έλα, αγάπη. Ε, όχι και πεδούλα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Πεδούλα στην περιοχή των χιλιών που βάζει το κόκκινο κραγιόν. Ακριβώς. Για να ήταν καφέ αυτό που βάζουν οι πεδούλε. εκεί θα καταλάβει την ηλικία. Θέλω να τη πω το εξή. Επειδή απάντησε έτσι ξερά, δεν θέλω να υπερασπίζομαι πρόσωπα, αλλά για το Τζίπρα απάντησε ξερά την αγράμματο, θέλω να πω για εκείνοι, τουλάχθ γενής αυτή είναι αγενής και αμόρφωτοι. Ναι, αλλά είναι εγγράμματοι. Είναι εγγράμματοι, όπως το <συγλίδε> Έλα και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω με σύγχυση με τη Βρώμα Πασόγκα. Λέγε. Ήτο, ζήτω στη μαρακογένα Κρήτη. Η μαρακογένα <συγλίδε> με τη λεβεδιά πάνε χέρι-χέρι. Έλα, ρε, Απόστολε. Έλα. Έλα, κάτσε σου πω λίγο τον πόνο μου. Όχ. Oh. Τι είμαι εγώ παιδί μου να μου πεις τον πόνο σου, τα άστρα είμαι. είναι στα άστρα, πες το. Στ' άστρα θα πω τον πόνο μου, Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, Που δεν τον μαρτήνουμε. Σου πω μα Μαλκά, αποστόλη. Ντάξει, ρε, αποστολικά να σου πω. Πέτα, έκανα αίτηση για το μέρισμα αυτό για το που δίνει τα 500 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, με πετάξαν έξω γιατί με φιλοξενούμενο. Σου γονεί μου. Ωπ, φιλοξενούμενο, τεκμαρτώ. Ε, φίλε, μα δουλεύουνε. Αφού είμαι άνεργο. Λογικό δεν είμαι ότι είμαι φιλοξενούμενο. Λογικό είναι ότι δεν πρέπει να πα. Όχι, φίλε, αυτά. δεν είναι λογικό. Όχι. Αν είσαι άνεργο, λογικό είναι να κοιμάσαι το πεζοδρόμιο. Για κοιμήσει το πεζοδρόμιο, να σου πω εγώ πώ θα το πάρει το μέρισμα μέρισμα Και δηλαδή, ποιοι θα το πάρουνε το γαμ <laughs> Ποια θέλετε το μέρισμα. Τι είναι το μέρισμα να το δώσουμε. Είναι 500 ευρώ εδώ πέραμε. 500 ευρώ. Θα... Δεν κατάλαβα να τα δουλέψει. Όχι. Άνεργος είσαι. Καλά εντάξει. Γα*** το Να μην κοιμάται ο Αντώνης Σαμαράς. Να ξενυχτάει αυτά τα άγχη. Να κοιτάει τα ταβάνια τόσα χρόνια. Για να πάρει τα πεντοκοσάρικα. Ρε μας δουλεύουνε. Τόσο πρόβατα είμαστε. Ναι. Ναι. Είναι πού θέλεις απάντηση. Μια εναποστολή. Εδώ ΑΚΑΠΑΡΕ, φίλε. Τι γίνεται να πούμε κυβερνάμε και δεν το ξέρουμε. Τι έγινε. Εδώ ΑΚΑΠΑΡΕ κυβερνάμε και δεν το ξέρουμε. Γιατί τι έγινε. Τώρα οι δεξιωτέ δεν δουλεύουν. Ναι. Λοιπόν, άπει για έναν έκδοτο δείγμα είμαστε και χήπηδε. Πέρα από τα δεξιωτέ. Και ούτε ο πρώτο που έφαγε τριπάκι. η LSD. Ποιο. Ο Άγιοργη. Δεν είδε μόνο δρόκου. Σκότωσε και έναν. <Δελίξει> Είναι αυτά που είπα ασφαλώ φιλόδοξα. Όσο φιλόδοξοι είμαστε εμεί <Δελίξει> και υποχρεούμαστε να είμαστε εμεί οι Έλληνε. Είναι αισιόδοξα όσο δικαιολογούν οι δυνατότητες που έχει η χώρα μας και οι σοβαρότατε ενδείξει που υπάρχουν για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες που σύντομα θα αποκαλυφθούν. Βέβαια. Και πάνω απ' όλα είναι ρεαλιστικά αυτά που λέμε γιατί η νέα Ελλάδα που σήμερα χτίζουμε πατά σε θεμέλια στέρεα. Άντε, ξεκουμπιστείτε, δεν αντέχει το δοκάρι! Προχωρά σε βήματα σταθερά για ένα δημιουργικό μέλλον που αξίζουν όλοι οι Έλληνες. Το δοκάρι! Ή ζητάω εγώ ένας ιδρέος με τα σκατά. Εγώ σας σήμερα ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει εύκολα να ξεπεράσει την κρίση.